Und mit des Letzte Weihnacht habe ich mein Herz dir geschenkt. Du hast mich gekränkt und das weiter verschenkt. Metrophys Anonike 2024. Um mich dieses Jahr vom von Tränen zu schützen, schenke ich mein Herz in Liebesfeld. Nur noch wem speziell. Η οποία θα είναι και τελευταία. I love Metro! I love Metro! Άρχισε πάλι η μορία της μιζέρια από την Παρασκευή που συνέβη αυτό στο ομορφότερο μετρό του κόσμου. που είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, να λένε ότι πάλι κάτι δεν πήγε καλά, ότι περπατήσαμε μέσα στο το τούνελ, ότι μπλόκαρε το ρεύμα και η μπαταρία του σειρμού και βγήκαν όλοι έξω και βγήκαν στην επιφάνεια από μια καταπακτή και μπήκαν από μια κυλιόμενη που και αυτοί δεν δούλευε και τόσο καλά και δεν μπορούσαν να βγάλουν εισιτήριο, οι γνωστέ μιζέργες που συμβαίνουν πάντα. Εμένα μου έχει τύχει να πάω στο εξωτερικό και πλήρωσα για να πάω σε ορυχείο Να δω πως είναι, πλήρωσα, όχι τώρα 2-1 ευρώ όπως έχει το του, της Θεσσαλονίκης, αυτά δεν τα εκτιμάμε, ότι ξεκινάς να πάρεις το μετρό και έχεις μια εικόνα συγκεκριμένη ότι θα βήσεις να σε ένα σειρμό, θα κάνει ένα ντουκ-ντουκ-ντουκ, κάτι ανακοινώσεις και θα φτάσεις σε 5-6-10 στάσεις στο σπίτι σου, εδώ δεν έγινε έτσι. Είχε ανατροπή και το καλύτερο στη ζωή είναι ο ευνηδιασμό και η ανατροπή. Σταμάτησε στα μισά, σκοτάδι, πανικό, του γάλαν έξω έναν έναν. Ευτυχώ δεν ακούμπησε κανεί εκεί στο σίδερο που είχε ρεύμα, θα είχαμε και νεκρού. Οπότε βγήκαν μετά πάνω, ανεβήκανε, ανοίξαν την καταπακτή, αυτέ που βλέπουμε στα πεζοδρόμεκα, τη πλέγματα μεταλλικά. Ένα τέτοιο ανοίξανε και βγήκαν στην επιφάνεια τη Θεσσαλονίκη. Αλλιώ, αν δεν είχε γίνει αυτό, θα ήταν ένα συνηθισμένο αδιάφορο δρομολόγιο από έω εκεί. Η μιζέρια θέλω να πω έχει κυριαρχήσει Και επίσης να ξέρουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν παντού Μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και στο διαδίκτυο Κυριαρχεί όπως και στο πρωινό ενημερωτικό κομμάτι όλων των καναλιών και των συναδρέφων Είχαμε λοιπόν ένα συμβάν το οποίο ταλαιπώρησε έναν αριθμό εμπιβατό Με άρδηση ξεκινάει με άρδηση yeah, yeah. Είχαμε μια βλάβη, ναι. μια διακοπή στην ηλεκτροδότηση Συμβαίνει παντού <Γιαίου> Είχαμε μια βλάβη, ναι. μια διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Συμβαίνει παντού. <Γιαίου> Συμβαίνει παντού. Είναι ο Βορύδης, Παντού συμβαίνει, όπως λέει ο ίδιος, ψύχρεμος, παγωμένο αίμα, αποστασιοποιημένος από το γεγονός, γιατί έτσι πρέπει, πρέπει να είναι ο σωστός πολιτικός, δεν πρέπει τώρα να βάλει το συνέστημα μπροστά. Βάζει τη λογική. Τι έγινε εκεί, σταμάτησε και βγήκαν με τα πόδια και ανεβήκαν επάνω. Ε, αυτό δεν συμβαίνει παντού, δεν έχουμε ακούσει συνέχεια ότι συμβαίνει στο μετρό, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη... Στη Μόσχα, που είναι και πολλά μέτρα, κάτω, 300 μέτρα, πόσο είναι κάτω από την επιφάνεια τη γη. Γενικώ είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Οπότε δεν θα ταραχτούμε επειδή συνέβη κάτι συνηθισμένο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη είναι συνηθισμένο για τη λογική του Βορύδη και με αυτό το πολύ έτσι κλάιν ύφο, το χαλαρό ύφο, περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο. Θα ακούσουμε τώρα τι πραγματικά συνέβη στο μετρό. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! έχουν κολλήσει τα λατήρια. Συμβαίνει παντού. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεβήγει. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Αν περπατώ κι αν περπατώ Δεν ξέρω πού πηγαίνω Συμβαίνει παντού Ο δρόμο με ακολουθεί Χριστέ και Παναγιά Παναγιά μου τι είναι αυτό Κόντα σου πανταμένω Ο δρόμος με ακολουθεί Χριστέ και Παναγιά Όχ oh, Παναγία μου Κοντά σου πάντα μένω hey, hey, hey. Είχαμε μια βλάβη, ναι. μια διακοπή στην τους. Συμβαίνει παντού oh, oh, oh, oh. Hey. Και γιατί δηλαδή να τρέχει συνέχεια ο σύρμος Σύρμωμος είναι Ε, έπαθα, τα δικά του Θύμωσε και σου λέει Δεν θα πάω παραπέρα. Όχι, δεν πάω. Εσύ πρώτο. Και βγήκαν οι επιβάτε να πάνε πρώτοι αυτοί. Γιατί πρέπει ντε και καλά ο σειρμό να είναι ο δούλο του ανθρώπου. Έχει μυαλό, συνέστημα, καρδιά, αξιοπρέπεια. Σταμάτησε την μπαταρία του. Με το έτσι θέλω. Καινούριο θα πει κάποιο, 15 μέρε 20 λειτουργία. Αλλά τώρα του ήρθε αυτού νου. Γιατί είχε πει ο υπουργό μια φορά στι 100.000 χρόνια να γίνει κάτι τέτοιο. Εμεί από τι πρώτε 15 αρχίσαμε τα θέματα και τα. ντράβαλα όμως αυτό το κομβικό θυμόμαστε τότε στην πανδημία που μας λέγανε οι επόμενε 15 μέρες είναι κρίσιμε και οι επόμενε 15 και αυτό κράτησε 3 χρόνια που έβγαινε και ο Σπύρος Παπαδόπουλο και οι υπουργοί ε, αυτές οι 15 μέρες, δύο εβδομάδε, είναι και εδώ κρίσιμε. Αυτές οι εικόνες όμως που βλέπουμε τον κόσμο να περπαδέ μέσα στις σειρά και δεν είναι εικόνες που θέλουμε Πρωτόκολλα ασφαλείας, κλασικό Πρωτόκολλα ασφαλε Κλασικό πρωτόκολλο ασφαλεία. Τι λένε όλοι οι φίλοι μα και τι λέει και η αντιπολίτευση. Σα τα Και τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Σου είναι τόσα εκατομμύρια. Εδώ. Το καθυστέρησε, είπε ο κ. Καραμπατιών, πριν από λίγο, και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και παραπάνω 200 εκατομμύρια. Και βλάβει στην πρώτη εβδομάδα, στι πρώτε δύο εβδομάδε, τι γίνεται. Οι βλάβες πάντοτε γίνονται στι πρώτε δύο εβδομάδε. Πάντοτε. Οι βλάβε πάντοτε γίνονται στι πρώτε δύο εβδομάδε. Πάντοτε. Εγώ όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει μετρό στον κόσμο, που τις πρώτες δύο εβδομάδες δεν είχε βλάβη. Εδώ της Αθήνας δεν θυμόσαστε βλάβες καμία, δεν γίνει απολύτως τίποτα, το θυμόμαστε; Αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ είναι κλασικό, όπως λέει ο βορρίδης, τρώει το τελευταίο φωνίεν τη τελευταία τελε Το κάνει αυτό, είναι το αποστασιοποιημένο, αυτό το ηρωνικό που έχει, το κοινικό, το βαριεστημένο για να υποτιμήσει το γεγονό. Αλλά το κάνει πολύ ωραίο όμω. Νομίζω πραγματικά βαριέται. Βαριέται τα πάντα, δεν θέλει τίποτα να κάνει, αλλά επειδή τον ξέρουν από εδώ και από εκεί στα κανάλια, μιλάει με αυτόν τον τρόπο και είπε εδώ ότι οι πρώτε δύο εβδομάδε για κάθε μετρό είναι πολύ δύσκολε και έχουμε βλάβε. Να, ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, πήγε στο Μιλάνο και είχε και αυτό στα ίδια. Ήταν μια διακοπή ηλεκτροδότηση και η, η ας εικόνα αυτή ε, δείχνει πέραν μια ταλαιπωρία, κάποιων ε, λεπτών για του συμπολίτε μα, ότι είναι ασφαλέ το μετρό. Αυτό ήταν ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που ακολουθήθηκε από την εταιρεία που λειτουργεί το μετρό και στο Μιλάνο και στην Κοπεχάγη. Πριν από λίγε μέρε, εβδομάδε, συνέβη κάτι αντίστοιχο και, και στο Μιλάνο. Παντού, που λέει και ο Βορύδη, συμβαίνει παντού. Τα ελαττήρια είχαν κολλήσει και στο Μιλάνο. Και να τα αποτελέσματα. Και του πήραν μετά έναν-έναν και του πήγαν εκεί σειρά-σιρά και του ανεβάσαν πάνω από την καταπακτή και στο Μιλάνο. Λοιπόν, να μην νιώθουμε μειονεκτικά ότι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει και στο Μιλάνο. Αλλά όχι μόνο στο Μιλάνο, είναι σαν του Όχι στα τρίτα, δεν έχουμε σίγουρα. Αλλά και στο Λονδίνο το ίδιο έγινε. Όταν ήμουνα μικρότερο, έκανα ένα χρόνο του μεταπτυχιακού μου στο Λονδίνο. Πήγαινα με το μετρό στο πανεπιστήμιο μου. Κάθε δεύτερη εβδομάδα είχε βλάβη. Κάθε δεύτερη εβδομάδα είχε βλάβη. Κάθε δεύτερη εβδομάδα είχε βλάβη. Κάθε δεύτερη εβδομάδα όταν σπούδαζε και ο Βορρήδη, είχε βλάβει Εβδομάδε είναι 52, 26 δηλαδή, βλάβε τη χρονιά. Είχε και οι δύο εβδομάδε, οι πρώτε είναι δύσκολε, αλλά κάποια στιγμή μετά ενηλικιώνεται το μετρό. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε δεύτερη εβδομάδα το μετρό του Λονδίνου φημίζεται για τι βλάβε του, όλοι το ξέρουμε αυτό. Ποιο έχει πάει, ξέρει ότι αν πέσει σε βλάβη του μετρό, δεν υπάρχει χειρότερο και θα πέσει γιατί με τέτοια συχνότητα. Συμβαίνουν πάντου το τι έχουν βγει και έχουν πει από προχτές ο ένας ότι στο Μιλάνο γίνεται το ίδιο, ο άλλος ότι οι δύο πρώτες βδομάδε. ο άλλος ότι γίνεται και στο Λονδίνο όταν σπούδαζε αλλού σε κάθε δεύτερη βδομάδα δράμα, δράμα το μετρό στο Λονδίνο αλλά στο Λονδίνο δεν έχουν μόνο πρόβλημα στο μετρό Η γραμματική μια πολιτείας Το ρήμα του Λονδίνου είναι σκεπάζο Όπου η ιστορία δεν έχει ευρήματα φτάνουν οι αναμνήσεις Πριν την ώρα τους και αυτές Λοιπόν το Λονδίνο έχει φτερά Στους τηλεφωνικούς θαλάμους Έλα μου Το Λονδίνο έχει ποντίκια Τι λέει Το Λονδίνο έχει ποντίκια Έχει δίκιο. Γι' αυτό φωνάζει. Εδώ ήταν ο τηλέμαχο χητήρη. Είχε γράψει κάποια ποίηματα. Μπράβο, και έτσι πρέπει. Και είχε, τα είχε ηχογραφήσει και είχε κυκλοφορήσει CD. Με αυτά τα ποίηματα, εμεί πρώτοι είχαμε σπεύσει τότε, πολύ παλιά. Είχαμε αγοράσει το CD και έχουμε ακούσει πολλέ φορέ, όταν θέλουμε να ακούσουμε ποιήσει, να, βάζουμε χητήρι και ακούμε ποίηματα. Εδώ για το Λονδίνο. Επανέρχεται το Λονδίνο. σω το έγραψε το ήταν ο Βορύδη στο Λονδίνο, γιατί πήγε για τα ποντίκια που ήταν κάτω στο. δεν είπε κάτω πάνω, Γενικώ το Λονδίνο έχει ποντίκια και η τηλεφωνική θάλαμη φτερά. Οπότε όλο αυτό μαζί με το Λονδίνο, τη συμπαραστασή μας στο Λονδίνο, έτσι και αλλιώς τρώνε τη σκόνη μας τα οικονομικά όλοι αυτοί, θα ακούσουμε και στη συνέχεια, συνεχίζεται αυτό το σύριαλ. Έχουν και προβλήματα βλάβες τώρα που βγήκαν και από την Ευρώπη, ίσως έχουν διπλασιαστεί εβδομάδε που έχουν θέματα και πάνε... Όχι και τόσο καλά. Αυτή η πάμε άριστα εδώ με ένα μικρό πρόβλημα που ισχύει παντού στην Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, όλο το υπόλοιπο που γίνεται στην Ελλάδα είναι σούπερ. Το βασικό πρόβλημα τη ιδεολογική γεμονίας αριστερά. Μπορεί να υπάρξει αριστερά ιδεολογία χωρί μιζέρια. Όχι. Πουλάτε μιζέρια. Αυτό πουλάτε. Κλάψα μιζέρια και γκρίνια. Και ο λόγο που χάνετε είναι γιατί η Ελλάδα επινέα δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκι πάει Φαΐ φούρτο φούρ, φούρτο φούρ Κύριε Ευαΐα Πάει καλύτερα Η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μετσοτάκη πάει καλύτερα Πιστέψτε με, είμαστε αλφαεθνικοί Πόσο πιο άλφα να γίνουμε, πιο Α δεν γίνεται, δεν πάει παραπέρα αφού έχουμε φτάσει στην κορυφή, πιάσαμε ταβάνι, το ξεφτήκαμε πολύ ψηλά, θα τα πει η σε λίγο και έχουμε βρει τα ταβάνι, δεν πάει παραπέρα, γι' αυτό φωνάζει για να το ακούσουμε όλοι αυτό με την ιδεολογική γειμονία της Αριστεράς ο Άδωνη τώρα τελευταία το λανσάρει πολύ, πάντα το λανσάρε αλλά και ο Βορύδης Έχετε καμιά απάντηση γιατί 5,5 χρόνια μετά η συμπολίτευση είναι αραγής ενωμένη και συγκροτημένη <Τραγελάθος> και εσείς δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε στο παραμικρό μεταξύ σα. Η απάντηση είναι μία Έχει σπάσει επιτέλους η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς Βρισκόμαστε σε ένα άλλο πολιτικό ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον και αυτή είναι η πρώτη στη κύρια και μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκης <Ρι> Είναι συγκροτημένη η συμπολίτευση λέει ο Βορήτης εδώ που έχει φύγει ο Σαμαράς κάτι σύμβουλοι φεύγουν από τα παράθυρα από το Μαξίμου και δεν είναι μόνο ο Σαμαράς είναι και άλλοι 10-14 που κάνουν κάτι ερωτήσεις κατά τα άλλα συγκροτημένη η συμπολίτευση πάει πάρα πολύ καλά και η Ελλάδα γενικώ πάει καλά και είναι και ευρωπαϊκή χώρα Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ένα διπλό χρέος. Από τη μια, με κάθε τρόπο, να αποφύγουμε την αυταρέσκεια, τη θριαμβολογία και την αίσθηση πως δεν υπάρχουν πράγματι προβλήματα δίθεν για αντιμετώπιση και από την άλλη να κλείσουμε τα αυτιά μα. στο λαϊκισμό που είναι το εθνικό καρκίνομα και να μείνουμε πιστοί στο δρόμο των σύγχρονων ευρωπαϊκών και αποτελεσματικών αλλαγών οι οποίες ανεβάζουν την οικονομία ψηλότερα και κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη και ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα Η μάχη αυτή είναι για την Ελλάδα και κάθε μέρα την κερδίζουμε μαζί Είμαστε πολύ ψηλά. Έχουμε κερδίσει τη μάχη. Είναι ο Κωστή Χατζιδάκη από τη Βουλή. Συζήτησε για τον προπολογισμό. Ψηφίστηκε κιόλα. Πήγαν και κάτι στου παρτιάτε. Δύο-τρει νομίζω ψήφισαν. Μια χαρά, γιατί έχουν φύγει από το κόμμα του και πρέπει να στεγαστούν σε ένα συγγενέ κόμμα. Οπότε, τι πιο με του παρτιάτε από το Δημοκρατικό Κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χατζηδάκη εδώ μιλούσε για σοβαρότητα. Και επειδή μίλησε για σοβαρότητα, θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα σοβαρότητα. Είναι ο Φάμελο ο πρόεδρο του κόμματο και ο Πολάκη που είναι Ε, υποψήφιος πρόεδρος μέχρι πριν λίγο καιρό Το νούμερο 2 Όπως λένε, λέγεται, έχει δηλώσει και ο ίδιος Μιλάνε για την Εθνική Τράπεζα Ο ένας λέει να μην την κρατικοποιήσουμε Ο άλλος λέει το αντίθετο Ενεργητική παρουσία του κράτου στην Εθνική Τράπεζα. Και αναφέρομαι και στο μετοχικό κεφάλαιο τη Εθνική Τράπεζα. ώστε να παίξει έναν εξηγιαντικό ρόλο στην αποκατάσταση του υγιού ανταγωνισμού στις τράπεζες. Δεν σημαίνει κρατισμό, δεν σημαίνει λειτουργία τραπεζών εκτό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε τώρα στι τράπεζε. Πάμε στι τράπεζε. Και να πάρουμε το παράδειγμα τη Εθνική. Που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι πρέπει να ξανα... Να γίνει δημόσια τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δη, δια, του Προέδρου αμέσω πριν είπε ότι δεν θέλει αυτό. Θέλει κάτι φρουφρουργαρώματα εκεί, γιατί κάτι πρέπει να πει. Και αυτό που λέει ο Πολάκης, που είναι αντίθετο από αυτό που λέει ο φάμελο. Και αυτό που λέει ο Φάμελος που είναι αντίθετο από αυτό που λέω Πολάκης, δεν μπορεί να γίνει είτε το ένα είτε το άλλο στι τράπεζες Οι κυβερνήσει δεν έχουν ανάμιξη. Η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα τη Ελλάδα ω παρακλάτη τη μπορεί. Να κάνει κάτι και να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει ποτέ τίποτα. Παρά μόνο αν χρειαστεί η τότε ναι, θα τα πάρουν πάλι από τον ελληνικό λαό 50 δι την τελευταία φορά. Αν χρειαστεί, θα ξαναγίνει αυτό. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι φρουφρού αριστερά πάντα και αρώματα. Και δεν θα χρειαστεί ποτέ να γίνει τίποτα, γιατί όπω θα ακούσουμε τώρα από την κυρία Κεραμαίο, που είναι και υπουργό αρμόδια για όλα αυτά, ε, ε, έχουμε πολύ μεγάλου ρυθμού αναπτύξεω. Μούλεγε λοιπόν κάποιο, εγώ γιατί να γυρίσω. Γιατί να γυρίσω, είμαι εδώ, έχω τον χειμισθό, έχω μια ζωή, είμαι εδώ πολύ καιρό κτλ. Η απάντηση είναι η εξή. Προφανώ μπορεί να μείνει έξω και να είσαι περήφανο για τη χώρα, να την παρακολουθεί από μακριά ή μπορεί να έρθει και να γίνει μέρο αυτή τη μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού. Γιατί η χώρα, αλήθεια, είναι αυτή τη στιγμή έχει από τις ψηλότερε ρυθμού ανάπτυξη, όπω ξέρετε, έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. <Ρι> Έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσει εργασία, θα έχει το τέταρτο υψηλότερο από το διαχείρισμα. Αυτό γιατί τα λέω. Γιατί αυτά τα οικονομικά στοιχεία συνοδεύονται και από μεγαλύτερε ευκαιρίε. Έχει μεγαλύτερε ευκαιρίε σε μια χώρα η οποία, ναι, ξεκινάει από χαμηλά, αλλά ανεβαίνει. Τραβά, Μαλή, ανεβαίνει. Μάλιστα, σταυρκά, το τραβά, ανεβαίνει. Μάλιστα, σταυρκά, ανεβαίνει. Μάλιστα, Απότομα, θα έλεγα, με πολύ ταχύ ρυθμού, έχει μεγαλύτερε ευκαιρίε. Τραβά, Μαλή, Άσε Μαλή, ανεβαίνει. Γιατί η χώρα, αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, έχει από τις ψηλότερες ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ξέρετε, έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <Τι> Μπορείς να έρθεις και να γίνεις μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας μετασχηματισμού. Ελάτε όλοι, εδώ είναι μήνυμα. Προ του ομογενεί, προ τα αδέρφια μα που είναι έξω, να έρθουν όλοι εδώ να πάρουν μέρο σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια μετασχηματισμού, γιατί ανεβαίνει η Ελλάδα απότομα όμω. Δεν ανεβαίνουμε. Αυτό μπορεί να μα ζαλίσει λίγο, να δημιουργήσει εμετό, τάση για εμετό. Αλλά όμω, όπω περιγράφει η ίδια, γιατί είπε και ο Χατζηδάκη πριν ότι είμαστε ψηλά, εδώ η κυρία Κεραμέο που είναι και υπουργό Εργασία και τα ξέρει αυτά τα θέματα, ε, ανεβαίνουμε απότομα. Και αυτό το απότομο. Πάντα, αλλά τι να κάνουμε αφού τρέχουμε και είμαστε καλύτεροι θα ανέβουμε και απότομα, είναι λογικό, δεν μπορεί να τα ελέγχεις όλα, δεν μπορεί να πάει σιγά σιγά αφού θέλει να πάει απότομα και τρέχεις αντρελό και εκτοξεύονται όλα και καλούμε και τους ξένους να έρθουν εδώ να πάρουν μέρος στο πάρτι του μετασχηματισμού έτσι όπως το αντιλήφθηκε. Είναι υπουργό Εργασία, τη ρωτάνε λοιπόν μια πολύ απλή ερώτηση και επειδή κατέχουν τα θέματα του Υπουργείου απάντησε ω εξή. Για την ημερομηνία για την καταβολή του δώρου, κυρία Υπουργέ, ποια είναι. Για την καταβολή του δώρου. Τον Χριστουγέννη. το κοιτάξω αυτό. Θα, θα, επανέλθω. Θα, σας, θα επανέλθω. να μείνουμε. Γιατί να μείνουμε... Ο σημεία μα λένε ότι. Ναι, ναι. Θα επανέλθω. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Ο Υπουργό Εργασία είναι. Θα πρέπει να ξέρει πότε θα καταβληθεί το δώρο. Οπότε είναι υποχρεωτικό. Γιατί πολλέ επιχειρήσει δεν το δίνουν. Ε. Ή το δίνουν και το παίρνουν. Γιατί πάμε πάρα πολύ καλά και εκτοξευόμαστε απότομα. Οπότε δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Δεν ήξερε υπουργός το βασικό θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες πολίτες αυτή τη βδομάδα κυρίως Αλλά όμως θα επανέλθει και περιμένουμε να επανέλθει για να μας πει πότε τελικά είναι η καταληκτική ημερομηνία Πολλοί λέτε ότι έχουμε ραφάλ και καμαρώνεται για τα ραφάλ, έχουμε εξοπλισμούς, κάνουμε ό,τι μας πει το ΝΑΤΟ Και πολύ παραπάνω γιατί και εκεί είμαστε πρώτοι και εκτοξευόμαστε απότομα Όμω, κάποιοι άλλοι μίζεροι λέτε δεν έχουμε σχολεία. Θα έρθει τώρα ο κύριο Δένγκε, θα τον ακούσουμε, που τα βάζει όλα αυτά σε μία πρόταση. Ουδενό αμφισβητούμε κυβέρνηση Μητσοτάκη ενώ τον πατριωτισμό. Όμω είμαστε σε μια ευαίσθητη καμπή. Τη διευρυνόμενη γάμμα διεκδικήσεων αντίον τη πατρίδα μα τη βλέπετε. Χρειαζόμαστε εθνική συνένεση. Το δίλημα βούτυρο ή όπλα είναι ψευδεπίγραφο. Εάν δεν έχει όπλα, το βούτυρο θα το φάει άλλο, δεν θα το φά εσύ. Και δεν έχετε το μονοπόλιο τη καρδιά. Και εμεί θέλουμε σχολεία. Και εμεί θέλουμε νοσοκομεία. Τα προτιμάμε από τα F35. Τα προτιμάμε από τα ραφάλ. Αλλά για να τα έχουμε αυτά, πρέπει να έχουμε τα F35 και να έχουμε τα ραφάλ. Τα προτιμάμε από τα F35. Τα προτιμάμε από τα ραφάλ. Αλλά για να τα έχουμε αυτά, Πρέπει να έχουμε τα F35 και να έχουμε τα Ραφάλ. Έξι Ραφάλ πετάξανε πάνω από το κολονάκι και στα φτερά τους γράφανε. Σαν μια σε Για να έχουμε και σχολεία πρέπει να έχουμε Ραφάλ. Χωρίς Ραφάλ δεν θα έχουμε σχολεία. Ωραίο το σκεπτικό, κατανοητό, απλό. Και είναι ότι to the point, αυτό που λέμε to the point και πιάνει ακριβώ, ο κύριο Δένγια θα έβαλε όλα σε μία πρόταση. Τώρα θα αποδείξουμε πόσο πρώτη είναι αυτή η χώρα, πόσο ψηλά έχουμε εκτοξευθεί απότομα και συμβαίνουν εδώ πράγματα που συμβαίνουν παντού. Όπω λέει και ο Βορύδη, με ένα θέμα υγεία. Γράφει <χωρή> λοιπόν μία κυρία. Ναι. Έχω ένα γιο που έχει πάθει, που έχει πάθει ρήξη χειαστού, του είπαν μετά από πέντε μήνε και είναι εποχικά εργαζόμενο στον τουρισμό και θα χάσει τη το δουλειά του. Πρώτον, πέντε μήνε αναμονή για ψυχρό χειρουργείο, όπω λέει το ρηξιχιαστού, είναι μια πολύ λογική αναμονή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τι πιο λογικό. Παθαίνει ρηξιχιαστού, μπορεί να κρατήσει πέντε μήνε άνετα. Δεν νιώθει τίποτα με την ρηξιχιαστού, ούτε πονάει το γόνατο, ούτε το επιβαρύνει. Μπορεί να πηγαίνει έρχεσαι να κάνει διάφορα να είσαι ξαπλωμένο. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπο, να ξαπλά πέντε μήνε. Και βέβαια πλησιάζει. Στου πέντε μήνε θα πρέπει να πάει στη δουλειά το παιδί, και αυτό η κυρία αυτή έγραψε κάτι στο, στο Twitter και τάγκαρε και τον Υπουργό και έγινε αυτό το θέμα. Όμω με την ευκαιρία αυτή μάθαμε ότι δεν είναι και κάτι η ρηξιαστού που πρέπει να βιαστούμε όλοι για να τρέξουν από πάνω δέκα γιατροί. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπο και με κουτσό ή χωρί πόδι. Πέντε μήνε αναμονή για ψυχρό χειρουργείο, όπω λέει το η ρηξιαστού, είναι μια πολύ λογική αναμονή, το ξεκαθαρίσουμε. Ο βέλτιστος Ευρωπαϊκός Μεσοσόρος της Βόρειας Ευρώπης, δηλαδή για τέτοια επιχειρογή, είναι 4 μήνες. Αν τις είπανε σε 5 μήνες, το σήμα δουλεύει ρολόι, άριστα, σαν άμα είμαστε Σουηδία είναι. <Κι> το σήμα δουλεύει ρολόι, άριστα, σαν άμα Σουηδία είναι. Άριστα! Σαν άμα στη Σουηδία είναι!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 Τι γλυκιά γλώσσα Πώ ταιριάζει με αυτό το, το χριστουγεννιάτικο τραγούδι Έτσι γλυκά, γλυκά Ωραία γλώσσα, ευγενική Στρογγυλεμένη Πάρα πολύ ωραία Και ταιριάζει με όλο αυτό το κλίμα Και βεβαίω γίναμε Σουηδία Γι' αυτό βάλαμε έτσι βόρειες γλώσσες Επειδή έχουμε γίνει Σουηδία χωρί να το καταλάβουμε Τι σημαίνει Σουηδία Πέντε μήνες για... Εγχείρηση ε, γο, στο γόνατο, ρήξη χιαστού. Οπότε όλα γίνονται, πιάσαμε και τη Σουηδία. Πάμε και παραπάνω που είναι ο Βόρειο Πόλο. Σιγά σιγά θα έρθουν. Ε, 2 11 10 80 80 τηλέφωνο επικοινωνία. Όλα αυτά τα παλαβάτα λένε υπουργοί τη κυβέρνηση, μέσα σε ένα διήμερο έχουν υποθεί, που ακούσαμε. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, σα περιμένει ο Αποστόλη, ο, Λεωνί, ο Λεωνίδας Δημήτρη Κύρκο. τη <laughs> γνωστή συζήτηση, τι έχει στο Λεωνίδα Κίρκο. Ο Δημήτρη Κύρκο. Ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, Αποστελή. Έλα. Καλημέρα. Άκουσα τώρα τον Άδωνη και ξαναθυμήθηκα τι λογέ που λέει. Γιατί χρησιμοποιεί συνέχεια την αρχαία Ελλάδα. Ο ελληνικό λαό εφήδωσε τον καπιταλισμό. Ω ένα ελληνικό δημόργημα. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν μια όχι μόνο υπεραλιστική δύναμη όπω λένε οι κομιστές, και καπιταλιστική δύναμη. Αυτό ο άνθρωπο, αυτοί μάλλον, αν ζούσαν στην αρχαία Αθηνά, θα ήταν εξουσιακισμένοι όλοι. Μόνο. Αν και προφές. θα υπήρχε δουλειά για αυτού να κάνουν. Ναι, τα λέγει γιατί. Εννοεί είχαν δουλειά. και δούλου τότε να υπάρχουν για αυτέ τι δουλειέ άνθρωποι. Αυτά που λέει η Αποστελή για την αρχα Ελλάδα τα χρησιμοποιεί απλά για του ηλ Αυτή θα ήταν όλοι εξωστρακισμένοι με τι καταχρήσει, με τα στα ποσά και με όλα αυτά που έχουν κάνει. Μα αυτά το... δεν μου αρέσει που λέτε τώρα. Ναι, με τα τέμπη και όλα αυτά. Θα του είχαν εξωστρακίσει αν δεν του είχαν εκτελέσει. Οι δε σπάρτε θα του είχαν πετάξει από τον Κεάδα. Χρησιμοποιεί και συγκρίνει λάθο εποχέ. Δεν συγκρίνουμε την αρχαιότητα με το σύγχρονο κόσμο. Έτσι, αφέ. Και τον άδωνι μιλάμε τώρα. Λογικά άλματα και φεδρά συμπεράσματα, είναι δυνατόν. Ακριβώ. Δηλαδή στην αρχαιότητα υπήρχαν φιλόσοφοι οι οποίοι αμφισβητούσαν την εξουσία και του κατηγορούσαν για τον υπεριατισμό. Εξάλλου η Αθηναγική Δημοκρατία είχε την ακμή και την παρακμή. Καταστράφηκε στο τέλο. Έτσι είναι η ιστορία. Ο κομμουνισμό θα ήρθε. Ναι. Και κάτι άλλο γιατί που μα έχει ζαλίσει. Δεν δημοσιευτεί οι Αργέλληνε. Έμπορεταν. Το επιχειρήν του άρεσε. Ο Θεό ορμή ήταν. Πώ καταφέραμε να γίνουμε αυτό το πράγμα του 20ου αιώνα, αυτό είναι ένα... μια... μια ιστορική ανομαλία. Η Έλληνε μετά την κατοχή και μετά τον εμφύλιο ήταν αριστεροί γιατί βλέπανε του βαχανιστέ του να είναι σε θέσει εξουσία. Όλοι αυτοί. Ακριβώ. Είναι... Τα γματα ασφαλίτε και όλοι αυτοί μπήκαν στην εξουσία και στο σύστημα. Είχα δει ένα. Που δεν είναι ούτε κομμουνιστικό, ούτε τίποτα, στην μηχανή του χρόνου που έλεγε ένας ελασίτης ότι περπατούσε μετά από την μάλλον στο δρόμο και συναντάει ένα βασανιστή του που τον βασανίζαν μαζί με του Γερμανούς. Και του είχαν σπάσει το πόδι και τον είδε κουνάμενο-συνάμενο αξιωματικό του ελληνικού στρατού. Πώς να μην είναι αριστεροί αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ είμαι ο Κοντέα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το γεγονό, πάντων, τώρα ακούω τον Άδον για να τον δρόμο. Πάω στο αεροδρόμιο. Έχω πληρώσει 50 φορέ διόδια. Τέλος πάντων, Και ακούω τον Άδον για μου λέει ότι είμαι πλούσιο. Στην Ελλάδα. Τουλάχιστον δύο στου 3 που λένε ότι και είναι δεν είναι. πλούσιο. άστο αυτό. Έχω καταλήξει ότι ο άνθρωπο Θα έρκετε στη δικιά σου θέση. Με την μπλέμπα. έλασε σε παρακαλώ. Αυτό... Κάποια στιγμή αυτό... να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Από τη δική σκοπιά νομίζουμε ότι λέει μαλακή. Δεν λέει μαλακή. Τα λέει καλά, αλλά από τη του μεριά. Ε, καλά, μην ξανά Τώρα δεν λέει μαλακή. Δεν αυτό. Αυτό είναι ασέβεια. Αυτό λέω, παιδί μου, πρέπει να αλλάξουμε mindset. Εμεί κάνουμε το λάθο. Δεν το κάνουν αυτοί. Α, να το δούμε έτσι, να το δούμε. Έτσι κι αλλιώ τόσο ανεχόμαστε. Να μην αλλάξουμε και σκεπτικό. Α, έτσι, έτσι, αλλιώς, αλλάξουμε και σκεπτικό. Α, σιγά. Έραμονε με μια ώρα παίρνει τηλέφωνο και μπορεί να σε βγάλω γραμμή. Να σου πω. Πέσει στη μαλακή σου μελύσει. Πέσει τη μαλακία σου κιάσε τα πολλά. Πότε θα συνεργαστούμε πε μου, θέλω να σου βάλω μικρόφωνα. Τι θέλει να μου βάλει, μικρόφωνα. Sure. Και σου sure και ,τι άλλο θέλει. Ενώ είσαι σιγουρό. Sure, are you sure? Sure, sure. sure, yeah. sure yeah. Θέλω να μου βρει καλό μικρόφωνο για τι παραστάσει. Να αγοράσω. Έστω να πάρει όπου θε, το μαγαζέ. Ασύρμα το σύρμα εδώ. Όχι να νοικιάσω, να αγοράσω. Θα στο δανείσω χωρί λεφτά να το δοκιμάσει. Μ' oh αρέσει γιατί μιλά βρώμε. Κι αν πάρει τηλέφωνο κάποια Πριν στιγμή που δεν θα είμαι στον αέρα, θα σου πω και πώ θα το πάρει. Πώ θα το πάρω, πώ θα το πάρω. Πιο φθηνά. Από πόσο θα το πάρω. Πιο φθηνά. Αν πάρει τηλέφωνο, να σου εξηγήσω. Αν θα μου εξηγήσει ah. το όνειρο που λέμε. Έτσι, μπράβο. Α, αυτά είναι. Περιμένω. Για την αγωνιστή μου. Δεν είναι φρένα, δεν είναι. Ναι, αυτό. Ναι, μπορώ να πάρω μέρο. Πάρ μπορώ να μιλήσω τώρα. Τώρα. Λοιπόν, πε του αγωνί. Να βάλει το καλάθι. Αντί στα σούπερ μάρκετ. Να βάλουν και λίγα αμελέτητα. Ταυρίστια, μοσχαλίστια. Α, <W của sw rewind> μάλιστα. Το είχατε σκαρώσει. Μια τον βιάζουν τον κόσμο. Και δεν μιλάει. Και δέχεται έτσι σαν ποιηραίο και άβολο. Λοιπόν, να απολαύσει τα βράση Και να απολαύσει ένα τσιμπουράκι τον βιασμό. Γιατί αν δεν μπορεί να αποφύγει τον βιασμό. Ε, ε, ε, απόλαυσέ τον λέει μετά νομίζω, ε. ε ναι, ναι. το έχεις καλά, και εσύ έτοιμο, αλλά και εγώ. Να, μου ήρθα μέσος. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι, στο χαρά. Φέσ το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έτσι, γλυκά, γλυκά, όπω ακριβώ το λέει ο Άδωνη Γεωργιάδης από την Βουλή, συνήθω πέφτουν οι κυβερνήσει. Εδώ θα ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τι άλλο μα λέει ότι πέφτει. Είναι λίγο ξύμορο, έτσι. Πάντοτε και πριν τη μεταπολίτευση, πριν τη δικτατορία εννοώ, και μετά τη μεταπολίτευση, είχαμε κυβερνήσει οι οποίε έπεφταν. Δεν είχαμε αντιπολιτεύσει που έπεφταν. <laughs> Τώρα δεν έπεσε κυβέρνηση, έπεσε η αντιπολίτευση στη χώρα. Για τον εαυτό του μιλάει, για αυτή την αντιπολίτευση, που ενώ η κυβέρνηση έμεινε στα ίδια και τσίπησε και λίγο παραπάνω στι βουλευτικέ, τελευταίε από 40 πήγε 41, η αντιπολίτευση γκρεμίστηκε. Είναι λογικό γιατί ήταν αρχηγό ο ίδιο. Πρέπει κάποιο να του πει, γιατί το λέει σαν κάτι να μην τον αφορά καθόλου, σαν να συμβαίνει γενικότερα, επειδή ήταν ο ίδιο και για άλλου 10 λόγου. Αλλά ο πρώτο λόγο είναι αυτό ακριβώ. Επειδή θέλει να εξηγήσει το, το φαινόμενο. Το καταγράφει μια χαρά, αλλά αν θέλει να βρει και τα αίτια, ας περάσει από έναν καθρέφτη, σταθεί εκεί κανένα πεντάωρο 17 ώρες καλύτερα και να αναλογιστεί τι πήγε λάθος και στην αντιπολίτευση, γιατί υπήρχαν λάθη και στην διακυβέρνηση δεύτερο μέρος λαού. Καλησπέρα. Ο κύριο Καλαμούκη. Ο άλλο. Και ο κύριο Παρπαγιάννη. Ο άλλο. Δεν είστε αυτό που μιλάει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, ή. Το... Αυτό μιλάει στο ραδιόφωνο την προηγούμενη στιγμή. Ναι, τέλο πάντων. Σα ακούω από χτε, μάλλον όχι εσά δηλαδή, τον συνάδελφό σας, Το συνάδελφό σα το. Πολύ πρόλογο. Πάμε λίγο. Ναι, έχει μία μανία με τι τράπεζε. Δηλαδή... Τι θέλει δηλαδή, πείτε το. Ναι, να κλείσουν αυτός... οι τράπεζε, να καταστραφεί η οικονομία. Το... Ε, τι θέλει δηλαδή. Ξυπνάει ο δεξιό μέσα σα και δεν μπορεί να το κρατήσετε. Καταλαβαίνω. Δεν ξυπνάει ο δεξιό μέσα μου. Είμαι δεξιό. Α είναι δεξι Ένα παράλογο σχήμα. Τι, τι θα είμαι, α πούμε, κομμουνιστή. Αυτά έχουν αποτύχει. Μα αν είναι δυνατόν, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν δοκιμαστεί αυτά. Πίτσε διαφήμιζε. Με κορεδεύετε τώρα, έτσι. Θέλετε να σα πάρω σοβαρά, δεν γίνεται Σε... αδύνατο. Ξεκινήσατε να λέτε ότι είστε δεξιό. Εγώ φταίω. Mm -hmm. Εσεί αρχίζετε τη μαλακή απ' okay. πρώτο. το παραβλέψουμε το δεξιό. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Παραβλέπετε αυτό. Για την οικονομία τη συζήτηση μπορούμε να παραβλέψουμε. Αυτό. Α, τώρα μα νοιάζει η οικονομία τη συζήτηση. Είπα για τι τράπεζε. Τι προτείνει ο συνάδελφό σα για τι τράπεζε. είμαι Μπουρλότο να καούν όλε, να γαμιρθούν και τα έγγραφα. Και, και πώ θα λειτουργήσει. Ρεποτάνα όλα, τίποτα. Να απάν να γαμίσει όλο το τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι δεν μιλάτε σοβαρά. Φοτιάρε! Ακόμα και στη Σοβιτική. Και... Τίποτα, νομίζει, κουκούλα νομίζει, μέσα νομίζει. να πάρουμε ότι μπορούμε και να δώσουμε το διάλογο και χάμω. Τι να πάρουμε, αφού δεν έχουν λεφτά ελεύθερη τράπεζε. Θα... Παιδί μου στο χριστιανιά δέντρο να μην βάζουμε στον να βάζουμε τραπεζήτε. Αυτό, το καταλαβαίνει, έστω και το τι το κάνουμε, τι θα λύσουμε, μετά τι θα γίνει, του πήραμε του τραπεζήτε. Τι, τι θα γίνει, Είμαστε. παιδί μου, τη σκέψου να κρεμάσει από το δέντρο του τραπεζίτέ. Εκεί να του κυρίου. Θα ευχαριστηθούμε έστω θα βγάλουμε τα ποθημένα μα για λίγο καιρό. Μετά τι θα γίνει. Θα βρούμε τι θα κάνουμε μετά. Είναι αυτό που σπά στο σπυρί που έχει μέσα τη σκατίλα, έχει μαζέψει όλο, βγάει το πλοίο και όλο αυτό. Και μετά μένει η πληγή. Ε, σιγά σιγά θα πουλωθεί. Θα βρούμε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε υνόπνευμα, χαζαπλάστ, βενζίνη, μπύρα. Κάτι θα βάλουμε να κλείσει η πληγή και θα κλείσει. Άστι τα διάλο πια έχουν μπλέξει με τον και... κάθε μαλάκα που νομίζει ότι εξατόμαστε από τι τράπεζε. Δεν σα είπα αυτό κυρία μου και ελπίζω η προσφώνηση να μην απευθύνεται. Ε, όχι βέβαια, είναι δυνατόν εσεί να σα πω εσά έτσι που μιλάμε. Κύριε Αξιοσέβαστο, δεξιό, Μου αρέσει ο τόνο που χρησιμοποιείτε όχι ομοριστικό, αλλά εγώ σα μιλάω σοβαρά. Καλά κάνετε. Και εγώ σα μιλάω σοβαρά. Τι θα κάνουμε δηλαδή το αύριο, Εγώ μπορώ να συμφωνήσω ότι οι τράπεζε ναι, εσχροκερδούνε, Δεν θα έπρεπε να βγάζουν τόσο μια δύσκολη στιγμή τη χώρα. Καμία αντίρρηση. Η λύση πια είναι. Δηλαδή το να κατηγορούμε μόνο, Αυτό είναι πολύ Με, με συγχωρείτε αλλά εγώ δεν μπορώ να γίνω τραπεζίτης Και νομίζω ούτε και εσείς μπορείτε να γίνετε τραπεζίτης Γιατί αυτός που έγινε νομίζω ότι μπορούσε να γίνει τραπεζίτης Ήταν ο Στουρνάρας για να γίνει τραπεζίτης με δουλεύεις Αυτό καταλαβαίνεις Ότι ο Στουρνάρας ήταν για αυτή τη θέση Τι άλλο θέλετε Τι άλλο θέλετε. Δεν θέλω να... Ή ο Χατζηδάκη. Τώρα... Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα. Το θέμα είναι οι θεσμοί. Δεν είναι τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα πολλέ φορέ είναι ατυχή. Καμία αντίρρηση μαζί σου. Αλλά ο θεσμό τη τράπεζα. Βλέπει να λειτουργεί ο θεσμό. Βλέπει να λειτουργεί. Αν δεν τα μπουρλοτιάσουν όλα, να δεν σπάσουν τα τσιμέντα. Όχι. Τέλο. Έχουμε επιτέλου μια σταθερότητα κυβερνητική. Να ένα το... όρσε έρχεται από τον ουρανό. Ε. Ω, ό, όρσε! Να! Ε, εντάξει, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι. Εγώ από την αρχή το είχα καταλάβει. Γιατί τότε δεν με χλίδι. Εσεί ξεκινήσατε, πάνε... αγαπητέ. Είπατε είμαι δεξιό. Είναι δυνατόν μετά να μην πάει η κουβέντα έτσι. Ε, το ανέφερα γιατί με ρωτήσατε. Δεν θέλω να είμαι. Ναι, ναι, είναι ε, βασικό όμω. Σα ρώτησα τα το είχα καταλάβει. Τέλο πάντων, το... λοιπόν, χάρηκα. Να είστε καλά. Το γεγονό ότι είμαι, είμαι δεξιό δεν σημαίνει ότι στηρίζω τόσο πολύ με χέρια και με πόδια τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρα πολλά. Τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη να τη με χέρια και με πόδια. Αρκεί ο κόκλο. το πάτε αλλού το πράγμα. Εκεί πάει Πάει μόνο του. Λοι Πείτε Γιατί, το. Επειδή τελευταία παρακολουθώ την εκπομπή αρκετό καιρό. Φιτσιόζος δεξιός, ναι. μ' αρέσει. Ναι, Φιτσιόζος, θα το πούμε έτσι. Ναι. Έχετε κάτι παραγγελίες, σακού για Παρασκευή που ζητάει ο κόσμος διάφορα πράγματα. Πείτε ένα το. Ένα τραγούδι θέλω. Το νύμνο του ΕΑΜ. Καταλήγοντας, <laughs> έθεσε ένα ερώτημα κομβικό. Ε, για εδώ τώρα στο τέλος είχαμε προγραμματίσει και ευθύ να βάλουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλη αυτή τη βδομάδα το κάνουμε κάθε χρόνο μονταρισμένο με διάφορα μέσα αλλά τελικά επιλέξαμε αυτό που θα ακούσετε γιατί σαν σήμερα το 1974 έφυγε από τη ζωή ο Μπαρμπακόστας Βαρναλης Με στην υπόγεια τη ταβέρνα σε καπνους και σε βρισιές Απάνω στρίκλυζε η λατέρνα Όλοι παρέα πει να με ψες. Απάνω η λατέρνα και η παρέα πει να με σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ε, ψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. πλάι άλλο και κάπου ευθύουσε κατά γης ό, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωής Σφιγγόταν ένας πλάι άλλο και κάπου ευθύουσε κατά γης ό, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Το πόσο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι της ζωής. Πόσο <συσιακή> γιονούς να τυρανιέται, ας πριν ημέρα δεν θυμιέται, Υπανιέται, ας πριν ημέρα θυμιέται. Είναι και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσος του ρανού. πότι σ' κροκάτι κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του διλινού. Είναι και θάλασσα γαλάζια και βάθος σου το ρανό. Ότι σ' αυγεί κροκά τη γάζα γαρουφαλά του δίλινου. Ότι σ' αυγεί κροκά τη γάζα γαρουφαλά του δίλινου. να μπείτε στην καρδιά μας να μπέτε σβήνετε μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα πίνουμε πάντα μας κυφτή σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρι μας σπατεί δηλεί, Κιά μου προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Το έχουμε καταφέρει το θάμα εδώ στον τόπο αυτό, όπως ακούσαμε στο πρώτο μέρος από τους Υπουργούς. Εδώ ο Κώστας Βαρναλής στους Μοιραίους έχει έξι στροφές. Ο Μίγος Σοδωράκης αξιοποίησε τις τρεις, πήρε τις τρεις και έκανε αυτό το σούπερ εμβληματικό τραγούδι. Και η τελευταία στροφή κλείνει όπως την ακούσαμε από τη φωνή του ίδιου του Κώστα Βάρναλη. Φτάσαμε στο τέλος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. τρίτο μέρο λόγου Διαφημίσεις αμέσως μετά. Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα μου, να σου πω Όλοι αυτοί τώρα που σκέφτονται να ψηφίσουν τον το έτσι τον νεογολόγο καταγωγής τον Ανδρουλάκη έχουν ψευαίσθηση ότι δεν θα κάνουνε συγκυβέρνηση με τη δεξιά Ναι αυτό το ο Ανδρουλάκης το ξεκαθάρισε άρα Όσο είμαι πρόεδρος του Πασόκ, το Πασόκ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία Αχ ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης Άρα, άρα Σίγουρα, στην κυβέρνηση με τη δεξιά. Α, αυτά δεν μπορώ, τώρα... πώ είστε δίσπιστοι. Τώρα δεν ξέρω από πού το κρατάει ο κούλης. Γιατί κάπου Καλέ που το τώρα... Λοιπόν, Δεν πρόκειται ποτέ να στρώσει τίποτα και ποτέ μα ποτέ δεν να γίνουμε από ξαναπεί. Τράπασε ένα μάρκετ δρόμο με πρώτον να υπάρχει για τίποτα. Καλά είναι λοιπόν... Μετά έχει άβηκο, mm. που σα Η αριστερά από τη τη Μπράβο, αμπράβο. Τώρα φαντάζομαι ότι 70.000 παίρνει ο κουμπούκο, ο Βορρήδη, ο Χατζημαρκού. Που παίρνουν 70.000. Ψήφου, δεν παίρνει ο ψήφους, Να το τώρα για τίποτα Καλά, τα... Όταν είναι... λέτε για ποσά, είναι... θέλω να διευκρινίστε. τι λέτε. καλά είναι, είναι πολύ παραπάνω. Τα... Τα... κατάλαβα, χάρικα. Ελά, λεχτού μου, μα λέει. Έλα. Λοιπόν, θέλω να μαθήσει να μιλήσω λίγο. Ωχ, οχ, οχ. Τι μαλακία θα ακούσω πάλι. Έλα, ρε, άκου. Λοιπόν, μίλαγα με τον γιο μου που είναι επιτυχημικό έφηβο και του ότι απλά στον καπιταλισμό έχει την εντύπωση ότι νομίζει ότι θα γίνει πλούσιο. Ενώ στον κομμουνισμό σου λένε, κύριε, θα ζήσει με αυτά για να ζούμε όλοι καλά. Είναι 16 χρονών, παιδί, 15 φίλε και τα κατάλαβε. Οι βλάκε που πάνε ψηφίζουν αυτά τα συγχάματα. Το 16 χρονώνο, λοιπόν, αποστόλη μου κατάλαβε αυτό το απλό πράγμα. Πράγμα. Ότι στον κομμουνισμό μπορεί να περιορίζει λίγο κάποιε εντό εισαγωγικών εταιρείε, αλλά εσύ σαν άνθρωπο και όλοι άλλοι σαν άνθρωποι. Ευτυχώ κόπτε το σήμα. Α... Κόπτη τελείω. Τι είχατε, Ρίτανε αυτό. Όχι. Έλα, έλα, σα ακούω. Θα σου πω. Κρίμα. Τον Άγονι έχει ε, πολλά αποθυμμένα με του αριστερού. αυτό φταίει τέτοιο μίσου με του αριστερού. Δεν εξηγείται αλλιώ. Είναι μίζερη από τη φύση του, φρε μου. Κρουσόζεστε, δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Σιριζέο, Καρύφα. Να σου πω, Έχω πάει στην Αθηνά σήμερα να πάρω μια τριαντάδα. Εγώ έχω πάει. Έχει... έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει. Έχει πάει, έχω πάει, έχει πάει. Έχω πάει. Έχει πάει, έχω πάει. Λοιπόν, μια τριαντάδα αυγά, 6,90. Καλέ, δεν είναι το Ατο Πάσχα. Βλαμμένο, τελείωσαι και εκεί. Τι λε, Βρε Μαλάκα, οικογένεια έχω εγώ. Τριαντάδα είναι για 15 μέρε. Λοιπόν, και μου λέει 6,90 η τριαντάδα τα μεγάλα αυγά. Και του λέω με τσίπρα, τα που δίναμε 4,90. 35% αύξηση με μισοτάκι. Έτσι. Εντάξει. Ακόμα και στα αυγά τώρα, όπου και να το ψάξει, σάσε με τώρα, τα ξέρω. Έτσι, μπράβο. 6,90 με μισοτάκι, 4,90 με τσίπρα. Αλέξη σε περιμένουμε αγόρι μου Το 690 το Πασόκ ήταν το καλό 690 το καλό Καλά με το Πασόκ άστο δεν το συζητάμε Τώρα άστο με το Πασό πηγαίναμε στον άμμο Στοντε που είχε πρωτοανοίξει άστο Γάμιξε το έλα γεια Αποστόη μου Ήρθω να κλείσω τον απορροφητήρα Αποστόλη μου. Η αίσθηση τη φτώχεια είναι σαν την αίσθηση τη θερμοκρασία. Σύμφωνα με την επιστήμη τη στατιστική στην Ελλάδα, τουλάχιστον δύο στου τρει που λένε ότι αισθάνονται ότι είναι φτωχή, δεν είναι. Σήμερα στη Θησσαλονίκη, που πούμε, έχει 13 βαθμού Κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι για 5 βαθμού Κελσίου. Εξάλλου, όλοι είμαστε. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Φοπλιστές Καλά, επίση είναι υποκειμενικό, έτσι. Άλλο Και τη αίσθηση τη θερμοκρασία. Αυτό υπάρχει επιστημονικά. Εφίστηκε. Υπάρχει, πω δεν υπάρχει. Ωραία. Το ίδιο λοιπόν, κατά αναλογία, μπορούμε να πούμε για την αίσθηση τη φτώχεια και για την πραγματική φτώχεια. Mm. Εντάξει. Πάδονη, για σένα δουλεύω. Να το πάρει ω επιχείρημα αυτό, το αγαπητό τσόκαρο. Στο Twitter μόνο εσύ πρέπει να ακόμα κανείς άλλο. Τέλο πάντων. Τι λε, για πες να δει τι γίνεται. Αύριο θα είστε εδώ στι μία ώρα. Μα ναι! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.